Κεφάλαιον Ιωταβήτα, σελίδα 49, στήχη 1-13, πώς αγιάζεται η ημέρα του Θεού. Κατά εκείνον των καιρών ο Ιησούς εν ημέρα Σαββάτου διαμέσου των σπαρμένων χωραφιών. Οι δε μαθητέ του επίνασαν και ήρθαν να μαδούν στάχια και να τρώγουν. 2. Οι Φαρισαίοι όμως, όταν είδαν αυτό, του είπαν «Ιδού, οι μαθητέ σου κάνουν αυτό που δεν επιτρέπεται να το κάνει κανείς ημέρα Σαββάτου». 3. Ο Δε Ισού είπε νη αυτού. Δεν ανεγνώσατε τι έκαμεν ο Δαβίδ όταν επείνασαν αυτό και εκείνοι που ήταν μαζί του. 4. Πώ δηλαδή εμβίκαινε στον οίκον του Θεού και έφαγε του άρτους που είσαν βαλμένοι ω θυσίε των Θεών επάνω στην τράπεζα τη σκηνή, του οποίου δεν ήταν επιτετραμένοι ούτε σε αυτόν ούτε σε εκείνου που είσαν μαζί του να φάγουν, αλλι μόνο του ιερείς επιτρέπεται το τούτο. Όμως, διότι οι ανάγκη το επέβαλεν, οι αφιερωμένοι στον Θεόν άρτι χρησιμοποιήθησαν για τη διατροφήν ανθρώπων που δεν ήσαν Ιερίς. Ο Θεός δε δεν οργεί στη τούτο 5. Ήδη να σας φέρω κι άλλην απόδειξην, δεν ανεγνώσατε τον των νόμων, ότι κατά τα σημέρα των Σαββάτων οι ιερεί μέσω εις το Ιερόν καταλύουν το Σάββατο με την εργασία την οποία κάνουν κόπτοντες ξύλα, ανάπτυξη φωτιάν σφάζοντες και τεμαχίζονται ζώα προκειμένου να προσφερθούν εθυσίε Κι όμως, διότι της των αυτάς είναι ανεύθυνη και κατηγόρητη Έξι Σας λέγω δε ότι εδώ είναι παραπάνω από τον ναόν Διότι μαθητέ μου τους οποίους κατηγορείτε Έμειναν νηστικοί για την υπηρεσία νεμού που είμαι μεγαλύτερος από τον ναόν 7. Εάν δε είχατε κατανοήσει τι σημαίνει θέλω έσπλαχνον διάθεση και συμπάθεια και όχι θυσία που δεν συνοδεύεται από πραγματική αφοσίωση και ειλικρινή αγάπη, δεν θα καταδικάζατε του αθώου και ελευθέρου κατηγορία μαθητά μου. 8. Πράγματι δε είναι αθώοι και τη μαθητέ μου, διότι ο ιό του ανθρώπου είναι κύριο και του Σαββάτου. Το Σάββατο είναι θεσμό παιδαγωγικό και ισχύει. Με χρυσού ο άνθρωπο φθάσει η δική τελειότητα. Εγώ δε, που είμαι ο κατεξοχήν αντιπρόσωπο τη ανθρωπότητα και ο τέλειο άνθρωπο, έχω εξουσίαν ακόμη και των θεσμών του Σαββάτου να τροποποιήσω. Ό,τι δε έκαμαν οι μαθητέ μου, το έκαμαν με τη σιωπηράν σε κατάθεσή μου. 9. Και αφού έφυγαιναν από εκεί όπου έγιναν οι συζήτησει αυτοί, ήλθεν στην συναγωγή του. 10. Και δου Ήτο και άνθρωπος που είχε ξηρόν και ακίνητον το χέρι του. Και τον ρώτησαν λέγοντες «Εάν επιτρέπεται από τον νόμο να ενεργεί κανείς θεραπείες κατά τα Σάββατα». Και τον ρώτησαν όχι για να διδαχθούν αλλά δια να τον κατηγορήσουν για την απάντηση που θα έδιθεν. 11 Ο δε Ιησούς σε αυτούς «Ποιος άνθρωπος από σας θα ευρεθεί που θα έχει ένα πρόβατο, και αν πέσει τούτο η ημέρα Σαββάτου μέσα στον λάκον. Δεν θα το πιάσει και δεν θα το σηκώσει 12. Πόσο λοιπόν διαφέρει ο άνθρωπος από το πρόβατον Αν ο άνθρωπος είναι ασυγκρήτως τιμιότερος από το πρόβατον Ώστε επιτρέπεται κατά τα σημέρα Σαββάτων να κάνει κανείς το καλόν και η ζώα Αλλά πολύ περισσότερον εις ανθρώπου. 13. Τότε τελέγει τον άνθρωπον Άπλωσε το χέρι σου Και εκείνος, μολονότι από την ασθένειά του το να πράξει τούτο όμως φανερώνων την πίστην του κατέβαλε προσπάθιαν και το άπλωσε και επανήλθε το χέρι στην προτέραν κατάστασιν υγιές σαν το άλλο.